Εκείνή διαθήκη με τα σύντομο ερμηνωνία, υπόπαναγιό τουνή Τρεμέλα. Έκδοση Αδελφό τη Θεωλόγονο Σοτήρη, Η αδελφο τη θεωλογονο σοτηρη 42 Αθήνε, τηλέφωνο 362 108, Αθήνε Μάιο 1993. Εκαθολική επιστολέ. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρί. Επιστολέ Καθολικέ. Σελίδα 97. Επιστολή Ακόβου, πρώτη επιστολή Πέτρου, δευτέρα επιστολή Πέτρου, πρώτη επιστολή Ιωάννου, δευτέρα επιστολή Ιωάννου, τρίτη επιστολή Ιωάννου, επιστολή Ιούδα. Εισαγωγή Στας Καθολικάς Επιστολάς, σελίδα 908. Ούτω ότι τυλοφορούνται επτά επιστολές της διαθήκη, Διαθήκης, εκ των οποίων τέσσερες μεν μαρτυρούνται υπ' αυτών των προημίων, ως γραφή σε δύο υπό του Πέτρου, μία υπό του Ιακώβου και η άλλη υπό του Ιούδα. Τρεις δε αποδίδονται στον Ιωάννη Πολύ ενωρίς επιστολές αυτε απετέλασαν ήδη ο νόμιλων, ήδη δε από της εποχής του Οριχένος, ήρχισε να κρατεί δι' αυτάς και η ονομασία «Καθολικέ». Περί τη ενία δε τη ονομασία τάφτη, διάφοροι κατά καιρού εξενέχθησαν γνώμε και πιθανότερα τούτον φαίνεται η του Οικουμενίου κατά την οποία λέγονται καθολικέ, διότι δεν αποστέλλονται ει ορισμένα εκκλησία ή ει κατονομαζόμενα πρόσωπα ω επιστολέ του Παύλου προ Ρωμαίους, προς Κονηθίου, προς Τιμόθεων κλπ. αλλά είναι ούτω ή πίν εγκύκλοι απευθυνόμενοι εις τους εν τη Διασπορά εξουδαίων χριστιανού. «Και είναι μεν αληθές ότι οι δύο τελευταί επιστολές του Ιωάννου φέρουν ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλώς ορθώς παρετηρήθη, η ονομασία εδόθη από του ισχυροτέρου. Αποτελούσε δηλαδή η ε δύο αυτές βραχύτατε επιστολέ αναπόσπαστον σύνολον μετά της πρώτης, ή της αναντιλέκτος είναι καθολική».